Φαίνεται ότι οι περισσότεροι κουράστηκαν με τις εκδηλώσεις της πρωινέ και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα το απόγευμα εδώ. Τους δικαιολογώ απόλυτα, διότι δεν σας κρύβω ότι και η δική μου κόποση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τους ε, θεωρώ όχι συγκεχωρημένους απλά, αλλά και απολύτως δικαιολογημένο. Βεβαίως για μια ακόμα φορά, όπως το ζήσαμε και σήμερα, διότι φαντάζομαι ότι όλοι σας είχατε έρθει κάτω στην υποδοχή του Μητροπολίτου μας, είμαι πολύ συγκινημένος, Πράγματι, για μια ακόμα φορά αισθάνομαι και δημόσια την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, διότι όπως διαπιστώσατε και εσείς οι ίδιοι, ο νέος Επίσκοπός μας είναι ένας άνθρωπος χαριτωμένος, είναι ένας άνθρωπος ευλογημένος, ευγενής, ταπεινός, σεμνός, αυτό το κρίνει κανείς και το βγάζει σαν συμπέρασμα και από την εγγέννη παρουσία Του αλλά και από τη θαυμάσια ομιλία Του που πραγματικά η ομιλία Του έδειξε όλο το χαρακτήρα Του και σαν άνθρωπο αλλά και σαν μοναχό και σαν άνθρωπο αφιλοχρήματο και αφιλοκερδή Έναν άνθρωπο ο οποίος και μέχρι σήμερα, αλλά όπως ακούσατε και προτίθεται και στο μέλλον, να τα δώσει όλα για την αγάπη του Κυρίου. Και αυτός πραγματικά πρέπει να είναι πάντοτε ο Επίσκοπος. Αυτό το οποίον του ευχηθήκαμε και του ευχόμαστε και θα του ευχόμαστε και θα παρακαλούμε τον Θεόν οι προσδοκίες μας να βρούμε στο πρόσωπό του πραγματικά την πλήρη ανταπόκριση, είναι ο Κύριος να τον δυναμώνει, να τον στερεώνει, να τον χαριτώνει, να τον ταπεινώνει ακόμα περισσότερο, να τον καθιστά πάντοτε άξιον, και από που είναι να γίνεται έτι καλύτερος και από σεμνός σεμνότερος και μέρα με την ημέρα και μήνες με τους μήνες και χρόνια με τα χρόνια να τον χαίρει η Εκκλησία του Χριστού και αυτός να χαίρεται εμάς τα μέλη της εκκλησίας του Χριστού. Επομένω δεν τελείωσε η στάση μα απέναντί Του, τώρα αρχίζει η στάση μα και όπως σας είπα, οφείλουμε να θυμόμαστε τους πνευματικούς μας πατέρες, έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να θυμάστε, λέει, τους πατέρες Σιμών, τους πνευματικούς σας Πατέρες οι οποίοι και σας δίδαξαν και θα σας διδάξουν. Μην απαιτούμε μόνο από αυτούς. Καλές και οι απαιτήσει μας αλλά είπαμε απέναντί τους έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις μας είπαμε είναι να τους συνδράμουμε με, ,τι, με όλες τις δυνάμεις μας προκειμένου να είναι πάντοτε άξιοι και πάντοτε ηγέτες πνευματικοί για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου και να μεγαλύνεται το όνομα της Αγίας μας Εκκλησίας. Αυτά όσον αφορά το νέο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Χρυσόστομο, του οποίου την ενθρόνηση βρεθήκαμε το πρωί και ο οποίος από σήμερα πλέον βρίσκεται εδώ στην πόλη μας, ανάμεσά μας και θα συνεχίσει να βρίσκεται φυσικά. Ξέχασα δεν να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος, να το τονίσουμε για μια ακόμα φορά, είναι το αποτέλεσμα της προσευχής σας. Σας είπα ενδεχομένως σήμερα να το υπο, πρέπει να το υπο. Ενδεχομένως σήμερα να είχαμε το ματοπόλεμο και αυγοπόλεμο στο δρόμο. Σας το έχω ξαναπεί αν εκείνα τα οποία είχα μάθει επραγματοποιούνταν σήμερα θα είχαμε κραβιές, όχι χειροκροτήματα θα είχαμε γιουχαΐσματα και θα είχαμε αυγοπόλεμο και ντοματοπόλεμο αλλά εδώ πρέπει να δείτε τα αποτελέσματα της προσευχής και να ειδείτε ότι όταν οι χριστιανοί προσεύχονται με την καρδιά τους όσο κι αν έχουν αποφασίσει κάποιοι και έχουν κρίνει και έχουν βγάλει τα αποτελέσματά τους ο Κύριος δεν αρχίνα να τα ανατρέψει προς χάριν των ολίγων. Θα σας θυμίσω ότι, ότι σας είχα πει προσευχηθείτε γιατί τα μαντάτα είναι πολύ άσχημα. Και ήταν άσχημα. Φοβερά. Προσευχηθήκατε και σαν αποτέλεσμα της προσευχής ήταν να ανατρέψει ο Θεός με την έκρηξη αυτή των σκανδάλων με την έκρηξη των σκανδάλων που βλέπετε επί δυόμισι μήνες τώρα ταλανίζουν την Εκκλησία του Χριστού και όλα ξεκίνησαν από τη δική σας προσευχή. Να ειδείτε τι κάνει η Χάρις του Θεού όταν εμείς πονούμε για την Εκκλησία του Χριστού και πονούμε δια το όνομά του το Άγιον. Αυτό θέλει να βλέπει ο Κύριος. Την αγάπη μας και τον πόνο μας. Άμα ο Κύριος βλέπει αδιαφορία τότε αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν σύμφωνα με τους ανθρώπινους παράγοντες και από εκεί και πέρα βγάλει τα πέρα σου λέει. Όταν όμω βλέπει ότι αφήνουμε τα πάντα στα χέρια του και τον παρακαλούμε με πόνο έχει τη διάθεση ο Κύριος όπως και το κάνει και το βλέπετε αδίστακτα ο Κύριος να κάνει την εκκλησία του ένα κουβάρι κυριολεκτικά όπως και την έχει κάνει προκειμένου να την, ξε, να την ξεκαθαρίσει και από αυτή να βγάλει τα ωραία λουλούδια και να κάψει γύρω όλους τους ανάξεους. Πράγμα το οποίο και κάνει. Συνεχίστε να προσεύχεστε χωρίς να κρίνετε και χωρίς να κατακρίνετε και χωρίς να ιεροκατηγορείτε. Συνεχίστε να προσεύχεστε και τα αποτελέσματα θα είναι και θα συνεχίσουν να είναι καταπληκτικά όπως και είναι μέχρι σήμερα και τώρα έρχομαι στο θέμα μου το περασμένο Σάββατο ερμηνεύσαμε τους τρεις τείχους του 8ου κεφαλαίου τον 12, τον 13 και τον 14. Και σα υπενθυμίζω ότι σε αυτού του τρει στίχους ο κύριο μα έδωσε να καταλάβουμε αυτονόητα πράγματα τα οποία όμω δυστυχώ δεν θέλουμε να τα συνειδητοποιήσουμε ενώ τα ξέρουμε. και θα σας τα επαναλάβω επιγραμματικά τι μας είπε ο Κύριος ό,τι καλό έχεις δικό μου είναι εγώ η σοφία λέγει κατεσκήνωσα βουλήν δηλαδή την οποιαδήποτε καλή απόφαση παίρνεις στη ζωή σου ο Κύριος σου την έβαλε στο κεφάλι σου Έβαλε σήμερα το μεσημέρι Βουλίν Σκέψη να έρθεις εδώ στο κήρυγμα παρότι ήσουν κουρασμένος Ο Κύριος σου έδωσε τη δύναμη Ο Κύριος ενήργησε αυτή τη σκέψη στο μυαλό σου Ο Κύριος εξεσήκωσε αυτό ήταν ο οποίο έβαλε το 99% του κατορθώματός σου. Εσύ τι έβαλες, μόνο το 1%. τα Απλώς το μόνο που είπες εσύ στο Θεό σήμερα ήταν, Θεέ μου παρόλη την κουρασή μου θέλω να πάω. Ε αυτό το θέλω, ο Θεός το έκανε πραγματικότητα. Και για σένα και για μένα. Και το λέω αυτό και το λέει ο Κύριος αυτό γιατί Για να μην τολμήσεις ποτέ να ξανάρθεις Στην εξομολόγηση και να πεις Σαν το Φαρισαίο Εγώ νηστεύω Εγώ προσεύχομαι Εγώ πάω στο κήρυγμα Εγώ κάνω το ένα Εγώ κάνω το άλλο <Και> Δεν κάνεις τίποτα και να θυμάσαι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος και αν κάνω κάτι του Κυρίου είναι εμείς αδερφοί μου αν τολμούμε να δείξουμε κάτι από τα κατορθωματά μας που είναι απολύτως δικό μας αυτό είναι η μούχλα και η σαπίλα των βρωμερών μας έργων τίποτε άλλο Εκείνο που είναι καθαρά δικό σου και καθαρά δικό μου είναι οι βρομερές μας πράξεις, τα βρομερά μας λόγια και οι βρομερές μας σκέψεις. Τίποτε άλλο. Ό,τι καλό υπάρχει, ό,τι καλό κάνουμε, ό,τι καλό σκεφτήκαμε, ό,τι καλό είπαμε, ό,τι καλό καταγράφει ο άγγελος στο προσωπικό μας βιβλίο, δεν είναι δικό μας. Ο Κύριος το βάζει Ο Κύριος το προσθέτει Ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη Και σας υπερθυμίζω Αυτό το οποίο Σας είπα και προχτές Και είναι ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα Ότι μόλις είπε Ο Πέτρος στο Χριστό Κύριε εγώ Εγώ Εγώ Δεν θα φύγω ποτέ από κοντά σου δεν πέρασαν μια ώρα, δύο ώρες και τον αρνήθηκε τρεις φορές και του απέδειξε με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος ότι όταν έφυγε η Χάρις του Θεού από πάνω του έγινε ένα, συγχωρέστε με τη φράση, ένα ρετάλι ένα ρετάλι έγινε και έτρεμε αυτός ο Γίγας Έτρεμε μπροστά στις ερωτήσεις μιας τσουρδέλας. Μια τσουρδέλας. Μια τσουρδέλα πέταξε, πετάστηκε μπροστά. Που θα μπορούσε αν δεν τον είχε εγκαταλείψει η χάρη του Θεό να τη αστράψει πέντε χαστούκια. Όπως έβγαλε, είδα το μαχαίρι. Δεν έβγαλε το μαχαίρι. Δεν έκοψε το αυτοί του αρχιεραίου, του το, το, το, το δούλου του αρχιεραίου. αν δεν το είχε πάρει απάνω του το πιστεύω αυτό αν δεν το είχε πάρει απάνω του και δεν τον είχε εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και πήγαινε αυτή η παιδίσκη αυτό το κοριτσόπλο, το τσουρδέλι αυτό πήγαινε τον ρωτήσει θα του άστραφτε δυο χαστούκια να έχανε τα μελίκια της αλλά Βλέπεις που καταντάει ο άνθρωπο όταν τον εγκαταλείψει χάρις του Θεού. Ποιος, ο γίγας, ο πέτρος, ο κορυφαίος των μαθητών, να γίνει ψώνια να γίνει ψώνιο, ρετάλι, στις ερωτήσεις μιας τσουρδέλας. Και να τρέμει μπροστά σε ένα κοριτσόπλο. Και να αρνηθεί αυτός ο γίγας και να λέει ότι εγώ δεν το ξέρω ποιος είναι ο Χριστός, δεν το ξέρω και να τρέμει αλαγός μπροστά σε ένα κοριτσόπλο αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν το παίρνεις επάνω σου. και πεις εγώ και όχι ο Χριστός εγώ τίποτα εσύ «Εγώ η Σουφία κατεσκήνωσα βουλή την καλή σκέψη εγώ στην έβαλα «Και γνώσιν και γνώση και εγώ επεκαλεσάμιν και αν σε ένα καλό λογισμό «Εγώ στον έβαλα» λέει ο Κύριος όχι εσύ και παρακάτω «Εμή βουλή και ασφάλεια» τι σημαίνει «Εμή βουλή και ασφάλεια» κυράδες Πού θα την πάρει την καλή βουλή, στο εξομολογητήριο θα την πάρει. Εκεί που υπάρχει ο λόγο του Θεού, εκεί θα πα και θα πει πάτερ, γέροντα, δέσποτα, πώ τον λε τον παππούλη που εξομολογέσαι, τι να κάνω επ' αυτού και ό,τι σου πει, ό,τι σου πει. Ό,τι σου πει, ακούς τι λέει, εμίβολη και ασφάλεια. Ό,τι σου πει, άμα κάνεις αυτό που σου πει ο πνευματικός σου, είσαι ασφαλής. Α σου φαίνεται τρελό, α σου φαίνεται παλαμό, α σου φαίνεται στραμό, α σου φαίνεται ανάποδα, α σου φαίνεται μαύρο Κάντο όπως σου το είπε την κάνει δικό σου πήγαινε ρώτα και κάνε ό,τι ακριβώς σου είπε και τότε είσαι ασφαλής βλέπεις τι λέει εμίβουλοι και άμα κάνεις αυτό που σου είπα είσαι και ασφαλής εγώ έχω να σας δείξω παραδείγματα ανθρώπων που μπήκαν στο εξομολογητήριο και στο δικό μου και σε, άλλα πνεύμα, και σε άλλα εξομολογητήριο και σε άλλους Αγίους Πνευματικούς που κάνουν υπακοή και σου λέει ό,τι μου λέει τούτος ο άνθρωπος λέει, ό,τι μου λέει το Πνεύμα δεν παιδί μου όλα, όλα, όλα ενώ στην αρχή μου τα βάζει ο διάολος στραβά στο μυαλό μου και λέω, μα πώς είναι δυνατόν να γίνει τούτο εδώ που μου είπε γίνεται και το φέρνει ο Θεός έτσι και σε βγάζει από το αδιέξοδο. Μην παίρνεις μόνοι σου αποφάσεις, μην παίρνεις μόνος σου αποφάσεις. Μην κάνεις του κεφαλιού σου. Μην κάνεις του κεφαλιού σου. Γιατί θα σε χορέψει ο διάολος στο ταψί, γι' αυτό. Ο διάολος αυτό, αυτό θέλει. Α πω κάτι, θα σα το πω. Αυτό που έκτισε εδώ την αίθουσα, στην οποία ερχόμαστε και σεργαζόμαστε, σε όταν είμαστε κάποτε στην κατασκήνωση, ήρθε το 91 ο πρωινό, ήταν ταραγμένο. Μου λέει, να σου πω. Του λέω, Τι συμβαίνει. Δεν σε βλέπω, του λέω, Σε βλέπω λίγο στενοχωρημένο. Ναι, μου λέει να σου πω. Μου λέει απόψε ήταν το διάβολο στον ύπνο. Το διάβολο του λέει, είδε, ναι. Και τι σου είπε. Μου λέει, με κοίταγε, λέει, τα μάτια του, λέει, πετάγανε φωτιέ, τα δόντια του μου δείχνε και μου έλεγε, γέλαγε, γέλαγε, λέει ο διάβολο και μου έλεγε, ρε, σένα. «Θα σε κάνω» λέει «να κάνεις το θέλημά μου». Mm. «Θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά μου». Ακούς μου λέει τι μου λέγε. «Τι έχεις» μου λέει να μου πεις επάνω σε αυτό. «Τι λέει τι λες, ρε κυριώργη» του λέω. «Κάνεις υπακοή στον πνευματικό σου». Σε μου λέει. Ε, μη φοβάσαι. Συνέχισε να κάνεις υπακοή στον πνευματικό σου και άμα κάνεις υπακοή στο πνευματικό σου δεν πρόκειται να κάνει υπακοή στο διάφορο ας λέει αυτός ο βρωμιάρης και τον είδα μετά από λίγο και είχε ηρεμήσει θα ακούς ποιος είναι ο απότερος σκοπός του δαίμονα άκουσε τι τούπε θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά μου γιατί όποιος δεν κάνει το θέλημα του Θεού, κάνει το θέλημα του σατανά. Εάν παρακούσεις σε αυτό που σου είπε ο Κύριος κατά την ώρα της εξομολογήσεως, ό,τι άλλο και να κάνεις είναι θέλημα σατανικό. Και γι' αυτό πάτε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί δεν κάνετε υπακοή στους πνευματικούς σας. Ξέρεις τι υπακοή πρέπει να κάνεις στον πνευματικό σου. Θα σας πω και αυτό και μετά θα προχωρήσω. Ξέρεις τι υπακοή πρέπει να κάνεις. Ε? Τυφλή. Ξέρεις τι σημαίνει τυφλή. Ό,τι υπακοή έκαναν οι προφήτες στον Κύριο όταν τους μίλαγε ο Κύριος. Αν διαβάσετε τους προφήτες, τον προφήτη Ισαΐα, τον προφήτη Ερεμία, τον προφήτη Αζεκίλ, τον προφήτη Δανιήλ και λοιπά, ξέρεις τι έλεγαν οι προφήτες. Εκλίναν τα μάτια τους και λέγανε, Λάνε κύριε και ο δούλος σου ακούει, πες μου τι θες και εγώ ακούω αμέσως. Πά, έτσι αυτό, ντουγρού. Τέτοια υπαγκόη πρέπει να κάνει στο γνωματικό γιατί το στόμα του Πνευματικού σου μεταφέρει τα λόγια του Αγίου Πνεύματος. Τι σου είπε, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να κάνεις το άλλο. Μάλιστα. λάγει Κύριε και ο δούλος σου ακούει, ούτε πεις. Γιατί εκείνη την ώρα ο Πνευματικός δεν σου λέει το κέφι του που λένε μερικοί τι σούρθε λέει, τι σούρθε, μου λέγε κάποια. Τι κουβέντες λέει αυτοί. Γιατί παιδάκι μου λέω, Καλά κέρδο. Εγώ θα, θα, θα, θα, θα ωφεληθώ σε κάτι. Αν εσύ κάνει τούτο ή κάνει το άλλο. Αυτό πρέπει να κάνει. Κάντο και βγαίνει από το αδίέξοδο. Αυτά μα είπε ο κύριο στους τρεις στίχους που ερμηνεύσαμε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο. Και συνεχίζει στο ίδιο στυλ και θα προχωρήσουμε αρκετά. Θα εξηγήσουμε σήμερα επτά στίχους που είναι μικροί και είναι περίπου στα ίδια πλαίσια. Διαβάζω Διαιμού βασιλείς και η δινάστε γράφουσι δικαιοσύνη Διεμού μεγιστάνες μεγαλύνονται και τύραννοι Διεμού κρατούς γης Εγώ, τους εμέ φιλούντας, αγαπώ. Ιδέ, εμέ ζητούντε ευρύσους χάρη. Πλούτος και δόξα, εμεί υπάρχει. Και κτήσεις πολλών και δικαιοσύνη. Βέλτιον εμέ καρπίζεστε υπέρ και λίθων τίμιων Τα δε εμά γενήματα, κρίσω αργυρίου εκλεκτού Εν δικαιοσύνη περιπατώ και αναμέσω τρίβων δικαιοσύνης αναστρέφομαι ή να μερίσω τις εμέ αγαπώσιν ύπαρξη, και τους θησαυρού αυτών εμπλήσω αγαθών εάν αναγκύλω ημίν τα καθημέραν γινόμενα Μνημονεύσω τα εξ αιώνος αριθμίσε Μέχρι εδώ Είναι επτά στίχοι Τα διάβασα αργά, καθαρά Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρα πολλές γνώσεις Πιστεύω ότι πάρα πολλά κατάλαβαν Αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα νομίζω ήταν αντιληπτά και κατανοητά. Να τα ερμηνεύσουμε τώρα. Τα κάνουμε για να κάνουμε λιανά. Διε Διέμου, λέει ο Κύριος Βασιλής Βασιλεύουση. σημαίνει διε μου έχει διπλή έννοια αυτό άλλους μεν βασιλεί που βασιλεύουν άρχοντες λαών που είναι εκλεκτοί και καλοί πράγματι τους εξέλεξε ο Θεός και είναι ας το πούμε η προτίμηση του Θεού Αλλά μπορεί να ρωτήσει κάποιος και εκείνοι οι βασιλείς, οι σάπχοι, οι άρχοντες αυτοί, οι οποίοι κυβερνούν με άνομους τρόπους, με παράνομους τρόπους, με άδικους νόμους. Και πάλι και εκεί ο Κύριος είναι, εκεί μέσα είναι ο Κύριος. Και εκεί θα πούμε κάτι άλλο, ότι εκεί ο Κύριος ανέχεται. Και ξέρετε γιατί ανέχεται, ε, έλα εδώ τώρα, τώρα, τώρα αδερφοί μου θα πέσουν καρπαζές, <χω> τώρα θα πέσουν καρπαζές. Τι σας είπα πρώτων εκλογών, τι σας είπα, το θυμάστε, τι σας είπα. Ποιον σας υπέδειξε να ψηφίσετε, το μαύρο, ναι, θυμάστε, είσαστε μάρτυρες, το είπα, ναι, ναι. δυνατά, ναι ναι. Oh, ναι, ναι. Εσείς λέτε, όχι, εγώ θέλω την Νέα Δημοκρατία, βάζει, την ψήφισες, αφού τη θέλεις, σου λέει ο Κύριος, τι, «Τι θέλεις, μάχησαι, <coughs> εγώ δεν συμφωνώ, σου λέει, ειστόπι, ο Ιεροκήρυκας, εγώ δεν είμαι Ιεροκήρυκας Σου λέει ο Κύριος, εγώ δεν συμφωνώ <coughs> Γιατί λέγομαι Ιεροκήρυκας, διότι φέρω το Λόγο του, του τον Ιερό, τον Λόγο του Θεού εσύ ωραία παρατάτε τον τούτο το, το, το βλαμμένο ναι. δεν θα ψηφίσουμε κανένα και ποιο θα ψηφίσουμε κανένα ναι εγώ λέω κανένα για να έχει τα χέρια σου καθαρά καθαρά Εσύ λέτε άλλοι το ΠΑΣΟΚ άλλοι τη Νέα Δημοκρατία άλλοι το ξέρω εγώ τον αυτόν τον ΚΚΟΕ άλλο το καρατζαφέρι το, το, το, το, ξέρω εγώ ποιον άλλο λες εγώ σου λέω τα χεράκια σου καθαρά γιατί άμα είναι τα χέρια σου σκοθέρα; είναι και συνείδησή σου καθαρή ο κύριο τι σου λέει τώρα έχει τον στο κεφαλάκι σου και ό,τι βρέξει ας κατέμπες «Έσύ την μη τον βρίζεις μετά από λίγο, Μην τον βλέπεις η τηλεόραση και τον μουτζώνεις, εσύ τον έξεραξες». Επήρε τι σημαίες και βγήκες στους δρόμους και φώναζε. Έτσι τι γίνεται; Δεν άκουσες τη φωνή του προφήτη, ποιος είναι ο προφήτης, ο Ιεροκήρικος. Παλιά ήταν οι προφήτης. σήμερα είμαστε εμείς. Δεν την άκουσες. Είπες ότι λέω, ότι λέω λα, λανθασμένα πράγματα Με κατηγόρησες κιόλας όταν βγήκε από εδώ Αμφισβήτησες το Λόγο του Θεού Επομένως λοιπόν κάνε καλά Επομένως λοιπόν προχώρα Αφού δεν θέλεις αυτό που σου λέει ο Θεός Και θε το δικό σου Κάνε το δικό σου και ξέρετε, αυτό θα σας πω για κάτι ακόμα. Μήπως λοιπόν, δεν έχει πιάσει καλά. Επομένως, λοιπόν, κάντε το δικό σου. Θα σας πω κάτι επάνω σε αυτό. Διαβάστε, Δεν διαβάζετε. Πάλι δεν διαβάζετε. Πάλι. Η γλώσσα μου μαλλί, θυμίστε μου, να το θυμάστε, η γλώσσα μου έβγαλε μαλλί. Διαβάστε και διαβάστε και διαβάστε. Εσείς τι λέει ο εσείς. Τι τα να ακούτε να βρίζουν την εκκλησία, εκείνο σας αρέσει κύριε εσάς. Εκείνο. Διαβάστε. Εδώ είναι η αλήθεια, εδώ, η διαγραφή. Άμα λοιπόν διαβάσεις ένα ωραίο βιβλίο που λέγεται βασιλειόν, είναι τέσσερα βιβλία των βασιλιών. θα δείτε τι λέει εκεί όταν λέει όποιοι έχουν διαβάσει αν έχουν διαβάσει λέει ότι μετά το Μωυσή μετά τον Ιησού του Ναβή ανέλαβαν τον Ισραηλιτικό λαό οι περίφημοι κριτές έτσι τους λέγαν τους ηγέτες του Ισραήλ κριτές ο Γεδεών, ο Σαμψών, ο Ηλί, ο Σαμουήλ, κριτές. Και όταν πέθανε και ο Σαμουήλ, μάλλον δεν είχε πεθάνει ακόμα, εβγήκε ο λαός λέει στους δρόμους και φώναζε. Οι Ισραηλίτες τι φωνάζανε. Θέλουμε βασιλιά, θέλουμε βασιλιά, θέλουμε βασιλιά, θέλουμε άρχοντες, θέλουμε άρχοντες, θέλουμε άρχοντες. Του λέει ο Κύριος του Σαμουΐλ πήγαινε πέσε στο λαό ότι ο Θεός δεν είναι θέλημα Θεού να βγει βασιλιάς βγαίνει ο κακομοίρη ο Σαμουΐλ, ο προφήτης τους λέει μη φωνάζετε εγώ είμαι προφήτης, με πληροφόρησε το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι σωστό να πάρετε βασιλιά εκείνη από κάτω θέλουμε βασιλιά. Θα σκάσεις θέλουμε βασιλιά. Θα ψηφίσουμε βασιλιά. Θέλουμε βασιλιά. Ωραία δεν θέλει ο Θεός. Όχι θέλουμε βασιλιά. Τους εξηγούσες μου Θα σα πιει το αίμα ο βασιλιά. Θα κάτσει στο σβέρκο σας ο βασιλιά. Θα δίνετε τις περιουσίες σου στο βασιλιά. Όχι θέλουμε βασιλιά. Γιατί οι ξένοι έχουν βασιλιά θέλουμε και εμεί. Γιατί οι άλλοι λαοί έχουν βασιλιά θέλουμε και εμείς βασιλιά. τι έκανε ο Κύριος θέλουν βασιλιά έτσι. αφού θέλουν του υπέδειξε του Σαμμουήλ πες τους εγώ δεν θέλω αλλά αφού θέλουν και κάνουν έτσι τους υπέδειξε έτσι δεν είναι αδερφέ του υπέδειξε του Σαμμουήλ που λέει πήγαινε να βρεις τον Σαούλ και λοιπά θα τον χρήσεις βασιλιά θα τον μετανιώσουν θα τον πληρώσουν και τον πληρώσανε Κατάλαβε τώρα τι έννοια έχει εδώ ο λόγο αυτό που λέει. Διεμού βασιλείς μάλιστα. Το διεμού είπαμε άλλους τους εκλέγει ο Θεός, τους προτιμάει ο Θεός και άλλους τους ανέχεται ο Θεός. Γιατί τον θες εσύ. Εγώ θέλω το Σιμίτη, το Σιμίτη, το Σιμίτη. Εγώ θέλω τον Παπαντρέο, τον Παπαντρέο. Εγώ θέλω τον Καραμαλί. Τον Καραμαλί, τον τον αλλά μετά, μετά, μην τα μάτει με το Θεό. Μετά με τον βλέπει η τηλεόραση και το μουτζώνει, εσύ τον ψήφισες. Μην, μην κοιτάτε, έτσι είναι η αδελφία μου. Εσύ τον ψήφισες, εσύ τον εξέλεξες, βγάλει τα πέρα τώρα σου λέει ο κύριος. Δεν τον ήθελες Εγώ σου είπα, σε πληροφόρησα. Ήρθε ο τιμόθεο, του βγήκε το λαρίκι στο χέρι γιατί λέει φωνάζει, φωνάζει μάλιστα, φωνάζω, λοιπόν, λοιπόν ναι. η φωνή μου έχει σπάσει από τι φωνές στόπα, στόπα, στόπα, στόπα, κάθε τετραετία στο λέω, στο λέω, στο λέω, στο λέω όχι εσύ εκεί, το κόμμα, το κόμμα πήγαινε κοντά στο κόμμα, λοιπόν, να σου δώσει να φάει το κόμμα Πήγε. λες και εγώ θα βγάλω τίποτα εγώ, άμα σου πω όχι Και διαιμού λέει παρακάτω, η δυνάστε γράφους, η δικαιοσύνη. Και αν ποτέ λέει ψηφιστεί κανένα καλό νόμο από κανένα βασιλιά, εγώ το κάνω λέει ο Κύριος. Δικό μου το κατόρθωμα. Άμα ακούσετε πως ο ποτέ και ψηφίστηκε κανένα νόμος δίκαιο, Κανά νόμος υπέρ της Εκκλησίας να ξέρεις ότι δεν είναι της Νέα Δημοκρατίας ο νόμος. Ο κύριος τους φώτισε. <χω> Πάρακάτω. <χω> Διαιμού. Μεγιστάνες μεγαλύνονται. Και εδώ απευθύνεται στους βασιλείς και στους μεγιστάνες, μην καμαρώνεις, για να σου δώσω καμία καρπάζα του λέει ο κύριος και θα σε κάνω δεκατούμπες. Πρόσεξε. Και να σας θυμίσω κάτι. Για πήγαινε εκεί στις πράξεις των αποστόλων... πήγαινε στις πράξεις των αποστόλων. Αν θυμάμαι καλά είναι στο δέκατο κεφάλαιο. Πήγαινε στο κεφάλαιο εκεί στις πράξεις των αποστόλων να ειδείς κάτι. Κάτι να ειδείς, κάτι να ειδείς έχω τον αδερφό το Γεράσιμο εδώ ο οποίος τα επιβεβαιώνει αυτά που σας λέω γιατί εσείς είπαμε δεν διαβάζετε τι λέει εκεί στο δέκατο κεφάλαιο στις πράξεις λέει κάποτε, κάποτε ο Ηρώδης, ένας βασιλιάς ο Ηρώδης έβγει και λέει στο μπαλκόνι να μιλήσει στο λαό στον μπαλκόνι και ο λαός από κάτω είδατε μαθημένος ο λαός στην κολακία, στο ψέμα εσύ λέει είσαι Θεός, του φώναζε ο λαός από κάτω. Εσύ είσαι Θεός, Θεός. Αυτή η φωνή που ακούμε είναι Θεού λέει και ούκ ανθρώπου. <Κι> Δεν μιλάει άνθρωπος λέει, Τι ο, το, το, το, το, το, τον κολακέβανε και εκείνος λέει καμαρώνει. Καμαρώνεις, καμαρώνεις εσύ που σε ανέχομαι, του λέει ο Κύριος καμαρώνεις, μάλιστα, περιμένει κατεβαίνει άγγελος εκεί κυρίου μπα, μπροστά στο λαό Τον πάταξε Τον χτύπησε και αμέσως λέει, έγινε σκολικό δηλαδή έβγαλε σκουλίκια και τον φάτανε τα σκουλίκια και πέθανε επί τόπου. Ε, αμέ, τι νόμισες; Είδε τη λέει Διεμού μεγιστάνες μεγαλύνονται αν κάθισε κύριε βασιλιά εκεί σε εκείνο το θρόνο ο Θεός έβαλε την και τύραννη διαιμού γης και τότε βλέπετε που υπήρχε μοναρχία έβλεπες ο Μέγας Κωνσταντίνος παράδειγμα ήταν αυτοκράτορα όλο του κόσμο αλλά φωτισμένος Άγιος Κωνσταντίνο. Ιουστινιανός Άγιος Αυτοκράτορες με φόβο Θεού Ποιος τους έβαλε εκεί Βλέπετε ο Κύριος λυπόταν που και που το λαό και ανεδείπνιε αξίους ηγέτες για να κυβερνούν το λαό Άγιος Θεοδόσιος Μάλλον ο Μέγα Θεοδόσιος και ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Κυρίως δε ο Θεοδόςιος ο Μικρός. Ο Άγιος αυτός βασιλιάς ο οποίος εμάζεψε τα λύψανα του Αγίου Ιωάννιου Χρυσοστόμου από τα κόμματα του πόντου και τα έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε, εκείνοι είχαν φόβο Θεού, αγάπη στους Αγίους. Εμείς σήμερα αφήστε τα να μην τα λέμε γιατί όσο τα λέμε κλαίμε, κλαίμε, κλαίμε και διαπιστώνουμε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Τι λέει παρακάτω Α, Εδώ Εδώ αδερφοί μου Τα ίσα Τα ίσα ξέρεις τι σημαίνει τα ίσα Τα ίσα Εγώ λέει ο Κύριος του Σεμέ φιλούντας αγαπώ Όποιο αγαπάει τον κύριο, τον αγαπάει ο κύριο. Όποιο δεν τον αγαπάει τον κύριο, τίποτα. Μην ελπίζεις Όχι, δεν σε αγαπάει, σ' αγαπάει ο κύριο και σένα που δεν τον αγαπάς Και σένα σ' αγαπάει ο Κύριος Είδε τι λέει στην καινή Διαθήκη. Εγώ λέει. Το ίδιο αγαπάω λέει. Και αυτούς που με αγαπάνε και εκείνους που δεν με αγαπάνε. Το ίδιο τους αγαπάω. Όταν βρέχω θα βρέξω και στη γλάστρα του βλάστη μου θα βρέξω και στη γλάστρα του καλόγερου που κάνει κουμποσκίνη. Θα βρέξω και στο χτύμα του ενός, θα βρέξω και στο χτύμα του αλλούς. Το ίδιο θα βρέξω. Όταν θα βγει ο ήλιος θα πέσει ήλιος και στο σπίτι του βλάστη μου, θα πέσει ήλιος και στο σπίτι του καλογέρου του αγίου ανθρώπου. Αλλά τι σημαίνει εγώ του εμέ αγαπώ Σημαίνει ότι όσο εσύ αγαπάς περισσότερο τον Κύριο Τόσο περισσότερο θα δέχεσαι τους καρπούς της αγάπης επάνω σου Γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγεται ηγαπημένος γιατί πείτε μου γιατί ξέρετε γιατί είχε ο Χριστός αδυναμίες είχε ο Χριστός ιδιαίτερες αγάπες αγάπαγε τους μαθητάς του τον ένα περισσότερο και τον άλλο λιγότερο Ω. όχι και γι' αυτό μυστήριο πράγμα το ηγαπημένος ο Ιωάννης το λέει μόνο ο ίδιος ο Ιωάννης κανείς άλλος. οι άλλοι τρεις ευαγγελιστές που το γράφουν τα ευαγγέλια δεν λένε ότι ήτανε ο Ιωάννης ήταν η του Χριστού, δεν το έχει καταλάβει κανείς ο μόνος που καταλάβαινε αυτή την ιδιαιτερότητα της αγάπης του Χριστού ήταν μόνο ο ίδιος ο η ο ίδιος ο Ιωάννης γιατί αφού Αυτός αγαπούσε περισσότερο τον Κύριο από όλους τους άλλους όποιος αγαπάει περισσότερο τον Κύριο αισθάνεται και ο Κύριος να τον αγαπάει ακόμα περισσότερο. Είδες όταν κάποιος που βλαστημάει τον Χριστό είδες τι λέει. Εγώ λέει σκιάζομαι να πω στην εκκλησία. Νομίζω ότι ο Κύριος τον μισεί. Δεν σε μισεί ρε ο, ο, ο Κύριος. δεν σε μισεί. Σ' αγαπάει και σένα παρόντι τον βλαστημίζει. σε αγαπάει. Σ' αγαπάει. Όχι λέει εγώ δεν μπορώ να πω στην εκκλησία. Βλέπω το εικόνισμα λέω και τρέμω. Μου λέγε κάποιος Βλέπεις πια είναι η διαφορά, όχι ότι δεν Τον αγαπάει ο Κύριος, Τον αγαπάει ο Κύριος αλλά Εκείνος επειδή μισεί το Θεό, Τον βλαστιμάει το Θεό, αισθάνεται ένοχος, αισθάνεται να Τον μισεί και ο Κύριος, ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Συνεχίζουμε «Η δε με ζητούντες ευρύσουσι χάρη. Όσοι λέει με αποζητάνε τα ακούτε εδώ προσέξτε όσοι με αποζητάνε θα βρουν αυτό που θέλουν το ζητάς το Χριστό, τον ψάχνεις το Χριστό, τον θέλεις το Χριστό. Τον θέλεις. Άμα τον θέλεις, το Χριστούλη μας όποιο τον θέλει τον βρίσκει. Και δεν να σου πω κάτι. Άμα τον θες το Χριστό, ξέρεις πού μπορείς να τον βρει. Αυτός που τον θέλει, πραγματικά. Ακόμα και στην κόλαση. Το Χριστό στην κόλαση μάχεται. Γιατί λένε μερικοί, Πού να τη βρω, μου μου, την εκκλησία, πάω στην Αθήνα, τώρα εκκλησία, θα ψάχνω να βρω που πέφτει η εκκλησία μακριά. μπορεί δεν τη θες την εκκλησία. τι καίγεται η καρδιά σου για εκκλησία, πες την αλήθεια, μω ρε. Δεν τη θες, την εκκλησία. Όχι δεν τη βρίσκει, άμα τη θε να τη βρει, Εγώ σας είπα, βρήκα στην Αμερική ανθρώπους που κάθε Κυριακή πληρώνουν αεροπορικό εισιτήριο, και πηγαίναν τέσσερες ώρες με τα αεροπλάνο Για να πάνε στην εκκλησία Κάθε Κυριακή Και μου λες εσύ σου πέσαι δύο τετράγωνα μακριά η εκκλησία Και δεν μπορείς να σηκωθείς να πας Ωραία άστα αυτά τα κούφια και τα ψεύτικα Άστα αυτά Δεν θέλεις την εκκλησία Όχι δεν τη βρίσκεις Τη βρίσκεις άμα θες Δεν τη θέλεις δέ με ζητούντες Όποιος με θέλει με βρίσκει Ε χάριν και δόξα Τον θες και στην κόλαση σας είπα και στην κόλαση. Και στην κόλαση άμα το Χριστό τον βρίσκεις Όποιος τον θέλει το Χριστό και κανασκολασμένος από κει μέσα Άμα πει μου, έλεος, Θα τον ακούσει ο κύριο δεν το λένε ξέρει οι κολλασμένοι έχουν δαιμονοποιηθεί και όσο μπορείς είναι ποτέ δυνατό να ακούσεις το σατανά να πει κυριελέσιο που δεν θα το πει ποτέ του άλλο τόσο και ένας κολασμένος θα πει κυριελέσιο. πλούτος και δόξα εμή υπάρχει Θε να γίνεις πλούσιος όχι με λεφτά, γυάλισε το μάτι σα αμέσω ακούσατε πλούσιο και το πήρατε απάνω σας, θέλω να γίνεις πλούσιος, όχι με λεφτά, όχι με λεφτά. <Καλύτερα> πλούσιος κατά Χριστόν. θες να γίνεις, δεν θες. Εσύ θε λύρε εσύ θες χρυσάφια, <Καλύτερα> όχι τέτοια. Πλούτος και δόξα εμή υπάρχει. Άστα τα πλούτη του κόσμου, εκείνα με γιατί είδες τι λέει παρακάτω Βέλτιον καρπίζεστε Υπέρ Και λίθων τίμιων Πάρε χρυσάφια Πάρε πριλάνδια, πάρε πέτρες Πάρε δαχτυλίδια, πάρε βραχιόλια Και λοιπόν τι έγινε, έγινες έγινε καλύτερος Χειρότερος, μασκαράς έγινες Δεν έχει φόβο Θεού μέσα σου Κομπάζεις Γιατί έχεις 5.000, 10.000, 20.000 παραπάνω από τον άλλο και καμαρώνεις αγύφτικος και πάρει δεν έχεις φόβο Θεού μέσα σου. Θέλεις λέει ο Χριστός να γίνεις πλού... πλούσιος, πλούσιος πλούσιος στην καρδιά πλούσιος πλούσιος στη συνείδηση πλούσιος πλούσιος σε αγιότητα πλούσιος πλούσιος θέλεις να γίνεις πλούσιος πλούσιος. άκουσε τι είπε ο δεσπότης αυτός ο καινούριος που ήρθε σήμερα. Ακούσατε τι είπε κάτι. Εγώ λέει το μισθό μου στο τραπέζι τον βάζω. οποίο θέλει να έρθει να πάρει. Εγώ θέλω να γίνω λέει φτωχότερος από όλους σας. Για μένα πλούτος είναι ο Χριστός. Μακάρι να το φυλάξει αυτό και να το έχει πάντα στα υπόψη του. Αυτό αυτός είναι ο πλούτος. Έχεις τον Χριστό. Είσαι πλούσιος. Ποιος το θέλει τέτοιο πλούτο. Α, εγώ θέλω λεφτά. Γι' αυτό τρέχει στους δρόμους και παίρνεις τα πανό, γιατί οι άνθρωποι τους βλέπεις εκεί, εκεί τρέχουν τα σάλια τους, εκεί δεν μπορούν να μαζέψουν τα βρακιά τους και τρέχουν κοντά κοντά εκεί πέρα κάτω από κάτω και φωνάζουν να πάρουν τη σύνταξη να πάρουν. Δεν κοιτάει που τον απόδειτο έχει μέσα στον τάφο, δεν κοιτάει που την άλλη ώρα θα πάνε να την Θέλει αύξηση. Δεν κοιτάει τίποτα, εκεί κατατίσαμε γιατί πλούτος δεν είναι ο Χριστός πλούτος πλούτος είναι, κοιτάς τα λεφτά, Είδε τι είπε ο Κύριος ε, ε? μη λέει μαζεύετε πλούτον επί της γης όπου σεις και βρόσεις αφανίζει ε? Βαζεψτε λέει πλούτος στον ουρανό όπου ούτε εσεί ούτε βρόσης αφανίζει. Ποιος τα ακούει αυτά? Ωραία τα λέει ο Χριστός αλλά άσκο τώρα αυτό, άσπω. Πάμε παρακάτω. Ω. Λοιπόν τα δε εμά γεννήματα λέει ο Κύριος τα εμά γεννήματα κρίσω αργυρίου εκλεκτού η καρπή δική μου λέει ο Κύριος είναι ανώτερη από τα λεφτά δεν τα πιστεύετε μην τα πιστεύετε γι' αυτό τα λεφτά θα σας μείνουν στο τέλος να τσακωνούνται οι του. εκεί καταντήσατε όλο μας το μυαλό, όλο μας το ενδιαφέρον όλος μας ο πόνος είναι γύρω από ένα πορτοφόλι εκεί καταντήσαμε ξεφτυλισμένοι γινήκαμε. ακόμα και τα παιδιά μας και τα παιδιά μας τα μετράμε με τα ευρώ ντροπή μας και τα παιδιά μας τα μετράμε με τα ευρώ ντροπή γι' αυτό μεθαύριο θα σε τα παιδιά σου μη μιλάτε σας παρακαλώ και μη σχολιάζετε με ταύλια θα σε φτύνουν τα παιδιά σου γιατί ποτέ δεν το είδε σαν παιδί σου σαν σπλάχνος σου, σαν ψυχή ιερή το μέτραγες πάντα με τούτο και είδε τι λες δεν βγαίνω να κάνω δεύτερο παιδί, δεν βγαίνω δεν βγαίνω, δεν βγαίνω να κάνω τρίτο παιδί γιατί κατάδεισες τι Αγίρτης και αλλήτης κατάδισες. Και τα μετράς όλα Με τα όβολα Έχω Θέλω παιδί Δεν έχω Δεν θέλω Ή έχω Δεν θέλω άλλο παιδί θέλω σκυλί <Ρι> Θέλω κάτα. <Ρι> δεν θέλω παιδί Μάλιστα Γελάστε τώρα όσο έχετε καιρό γιατί σιγά σιγά έρχεται ο καιρός των δακρύων και τότε θα τα θυμηθείτε αυτά που σας λέει ο Τιμόδος. αλλά τότε θα είναι αργά Εν δικαιοσύνης περιπατώ και αναμέσω τρίβων δικαιοσύνης αναστρέφομαι. Ποια δικαιοσύνη μιλάει ο Κύριος Όχι την ανθρώπινη δικαιοσύνη που πάει με το μυαλό το δικό σου Τη δικιά του δικαιοσύνη Και ξέρεις τι λέει η δικιά του δικαιοσύνη Του Κυρίου ξέρεις τι λέει η δικαιοσύνη Εάν αυτά τα λεφτά που απέκτησες Τα απέκτησες με αδικίες Θα φτύσεις αίμα Μπορεί να χαίρεσαι σήμερα αλλά θα κλάψεις, σίγουρα θα ψάξεις, θα κλάψεις. Μπορεί να χαίρεσαι σήμερα ότι με κάποιο κομπιναδόρικο τρόπο εκκέρδισες 5, 10, 20, 30 ευρώ παραπάνω αυτά θα τα πληρώσεις ακριβά όμως. Εάν ξεκίνησες με αυτό που λέει ο λαός ε, δεν πάμε και με το σταυρό στο χέρι. Ε, τι λέτε. Εσείς τα λέτε αυτά. Τι παπούλι με το σταυρό στο χέρι θα πάμε. Δεν πας με το σταυρό στο χέρι. Ε, ετοιμάσου. Ετοιμάσου, εδώ είμαστε. Αν εγώ κάνω ελάτε να με διαψεύσετε. Δεν ήρθε ποτέ κανείς να μου πει ότι έκανα λάθο. Ποτέ αυστηρό με λένε, παλαβό με λένε, τρελό με λένε αλλά να μου πούνε παππούλια εκείνο που είπες έγινε ευγήκε λάθος δεν μου το πει κανείς μέχρι σήμερα και αυτή είναι η χαρά μου το να με πείτε παλαβό και τρελό δεν yeah. βέβαια το λέω και μόνος για τον εαυτό ότι πολλές φορές έχω παλαβώσει το λέω το λέω και ξέρετε γιατί το λέω από αγάπη στον Κύριο το λέω Κύριε μου λέω πολλές φορές έχω γίνει παλαβός για την αγάπη τη δικιά σου έτσι μου λάθηκαν. έχω καταντήσει πολλές φορές περίγελος του κόσμου, το λέω αλήθεια χαίρομαι όμως γι' αυτό αυτό δεν με υποτιμά αυτό με υπέρτιμα ειν αμερίσω της εμέ αγαπώσιν ύπαρξιν « Θα μερίσω λέει θα δώσω, τί θα δώσω, από τα δικά μου, σε αυτούς που με αγαπούν θα δώσω από τα δικά μου, εσείς που θέλετε από τον κόσμο και θέλετε λεφτά και περιουσίες και δουλειές και το ένα και το άλλο και εκεί προσκυνάτε το σατανά προκειμένου να βρείτε ένα ευρώ παραπάνω, προκει, προ, προσκυνάτε τα διαόλια προκειμένου να βρείς ένα, ένα, ένα ευρώ παραπάνω σου λέει ο κύριο πήγαινε, πρόσκυνε εκεί όποιος όμως με αγαπάει εγώ θα του δώσω απ' τα δικά μου και ξέρεις ποια είναι τα δικά του Α, είναι τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος ξέρεις τι είναι εγώ να παίρνω ευρώ και εσύ να παίρνεις ταπείνωση ή να παίρνεις εσύ ευρώ και να πάρω εγώ ταπείνωση δεν θέλω τίποτα άλλο να με ταπεινώσει ο Κύριος, να με ελεεί ο Κύριος, να με συνετίζει ο Κύριος, να με διορθώνει ο Κύριος και δεν πειράσει, ας σου. και τι έγινε; για χάρη Του, να πεινάσου αδερφέ, να πινάσω. Δεν, δεν το καταλάβεις αυτό ποτέ γιατί Για τα μυαλά μας σκουλικιάσανε πλέον, σκουλικιάσανε τα μυαλά μας, σκουλικιάσανε από τη μούχλα την ηλική, γιατί τα γεννήκανε ληστικά πλέον. Έχουν σκουλικιάσει μέσα, δεν πιάνει, δεν μπαίνει η πλέον μέσα. Πήγε και δέκα η ώρα. Πάλι θα με κράξετε σήμερα. Λοιπόν, άκητε. Τελειώσαμε. Άντε, πηγαίνετε. Κατά χάρη, Δεν σας λέω άλλο. τι να σας το κάνω. Τι φωνάζετε, τι φωνάζετε. Αφού σας βλέπω, τα ρολόγια σας κοιτάτε. Δεν έχετε μυαλό να ακούσετε κήρυγμα. Ε, και κάνετε κήρυση να δεις αν δουλεύει, να δεις αν σταμάτησες. Ναι. Λοιπόν, άντε, σηκωθείτε.